προέκταση της ασυνειδησίας που πρέπει να έχει ένας νομοταγής πολίτης σε μια χώρα υπό κατοχή. Όμως, αποφάσισα ότι και αυτή τη χρονιά δεν θα είμαι το δικό τους καλό παιδί διότι δύο αξίες είναι αδιαπραγμάτευτες η ελευθερία και η αξιοπρέπεια. Στον τοίχο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 Κυρίες μου και κύριοι, καλώς ήρθατε, καλή σας μέρα, Radio 101,5 Στον τοίχο Εδώ είμαστε λοιπόν Γιάννης Λαζάρου Στον τοίχο 2681 4060 Για να μας κάνετε τις δικές σας παρατηρήσεις Να μας πείτε τα δικά σας Καλημέρες όλους τους φίλους που είναι συνδεδεμένοι Από αέρος αέρος και όχι μόνο Και μέσω Ιερού Ιντερνεδίου Στην Κύπρο στην Κοζάνη Προ λέγαμε στην Κουζάνη, σε όλου του φίλου, ε, στην Πολοπώνησο, στον ΕΜΕΑ Πρε, στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Κυρίες μου και κύριοι, πάρτιτσ βάρα. όπως λέει και το άσμα, αλλά δεν το βλέπουμε. <Το δεν ξέρω αν τάμαθες. Στα... Βρήκανε τα τάπερ. Η, η αντιτορομοκρατική. Βρήκε τα τάπερ. <κοί> τα τάπερ του ξηρού. Δεν ξέρω αν τα είδε. Θα τα είδε, φαντάζομαι. Πώ αλλιώ τα φτιαχτεί. Λοιπόν, δεν ξέρω αν τα είδε. Τέλο πάντων, τα τάπερ δεν είχαν ούτε ντολμαδάκια. Ούτε είχαν βαριά εκρηκτικά κόλπα μεγάλε. Και θα κάνανε, λέει, ξηροί και άλλοι τέτοιοι επιθέσεις στα σπίτια πολιτικών, δικαστικών, οικονομικών παραγόντων. Θα γινότανε, να πούμε, γενικά, ο κριτσπέταλος, στα λέω σιγά για να μην μας ακούσουνε. Ναι, λέω. Και είχε μέσα, να πούμε, φοβερά πράγματα, είχαν τα τάπερ. Είχανε και ένα υλικό, όχι μαγιονέζα... Τέτοια <ΣΠΠΠΠΠΠ> ε, Είχανε να σου πω περίμενα να πούμε έχουμε... ε, Όχι εσπρέσο Δεν είχαν εσπρέσο Είχανε τρολούλι <ΣΠΠ> Και, <ΣΠΠΠ> και είχανε είχαν νητρομεθάνιο Μέσα μεγάλο Ναι <ΣΠΠΠ> σου λέω όριστε; Δεν ήταν γουρούνια δίπλα Ήταν χειροτρόπι <laughs> ήταν τσαμπούπιο Ήταν τσαμπούπιο ναι. ναι. Λοι Λοιπόν, κάτσε να σου πω Τώρα να πούμε είχε μέσα νητρομεθάνιο Στα λέω σιγά Για να μην... Λοιπόν Και θα γινότανε σου λέω Τσιρεπούσι το κάγκελο Θα γινότανε τη Πουλακίδας στο κυκλίδο μα Θα βάζανε να πούμε ε, Μπόμπες, μεγάλε τάπερ Τάπερ, με το νητρομεθάνιο Παρακαλώ. Έλα. Ναι. Μα δεν κατάλαβα. Εγώ γιατί στα λέω σιγά. Γιατί. Απράβο. Έτσι, σωστά. Ναι. Ναι, καλά, φίλε. Έτσι, σωστά. Λοιπόν, εδώ. Τι το ρε... δεν το λέω φίλε μου, σιγά το λέω για να... να το στιάξουμε το μεγάλο Διότι το πρόβλημα της Ελλάδας, όπως πολύ σωστά παρατήρησε ήταν το... η σύλληψη του ξηρού, σου είπα χθε. Βρήκαν το κινητό τηλέφωνο του Μεγαλέξανδρος Σε λίγο θα ανακοινώσουν ε... Βρήκαν... θα βρουν στα SMS Τι SMS είχε στείλει, να πούμε, στην Αμφίπολη Για ποιο να θάψουν εκεί Άκου τι σου λέω, όλα θα γίνουν Αγαπητέ μου, όπως λέγαμε και χθε. Μα αυτό το λαό που διαθέτει. Λοιπόν, ό,τι θέλουν να κάνουν. Εδώ δεν είδε. Δεν είδες αυτή την καλά κατά καθημερινά βλέπεις Επι 365 μέρες Του χρόνου βλέπεις την ξεφύλλα που του δέρνει. Δεν βλέπεις ότι δεν ορούν προουδενό, δεν διαπιστώνει ότι δεν έχουν τσίπα εντελώ, δηλαδή ίχνος τσίπα. Θα είδατε τι έγινε όλοι με το Σαρλίτ Μπτό, το περιοδικό εκεί πέρα Γαλλία με την επίθεση. Βγήκαν όλοι αγαπητέ μου. Μπακογιάννη, Θεοδωράκη, Σκαηλή, Καηλή, Καϊλή, Ιαβαή, Καηλή, Βορία. Σίγουρα Η Κωνσταντοπούλου, η κυρία Ρεπούση. Λοιπόν, οι υποψήφοι συμμετείχαν, κάναν εκδήλωση διαμαρτυρία για τους νεκρούς Του περιδικού του, σαν το, τα είδατε. Λοιπόν, κάναν διαμαρτυρία. Τέτοι, ε, ε πώ το λένε. Ναι, κάναν διαμαρτυρία. Ιονέ, για να φανταστείς εκεί στην ομιλία του Σαμαρά Κρατούσανε πλακάτ που έγραφε Είμαι και εγώ Σαρλί Εγώ θα έλεγα αν άλλαζες το σάκι Έβαζες ζου είμαι και εγώ Ζουρλί Θα σου πήγαινε μια χαρά είναι, είναι δυνατόν Δηλαδή απορρίστορα αυτοί οι άνθρωποι όλοι Όλοι αυτοί αυ, Άνθρωποι τελικά μεγάλη δεν είναι άνθρωποι αυτοί Παρακαλώ Κάτσε ναι μόνοι, μόνοι, μόνοι, μόνοι, μόνοι, μόνοι. Λοιπόν... η δολοφόνη του, του Τεμπονέρα, ανήμερα της δολοφονίας του Τεμπονέρα, κρατούσαν πανό ότι είναι και αυτή Σαρλί, Ζουρνή δηλαδή Ι δολοφόνη του Τεμπονέρα, ανήμερα της δολοφονίας του Τεμπονέρα. Τι, <εσύ> Τι δικά μεγάλη μεγάλε ρε μαλά... ΕΙ μεγάλε με συγχωρείς Όχι μνήμη χρυσόψαρου δεν έχεις Όχι τσίπα και ηθική Καλά στην ηθική δηλαδή Δεν το συζητάμε δηλαδή Δεν δηλαδή, δηλαδή, μιλάμε <Τι> Δηλαδή, όσο πιο ξεφτυλισμένο είναι ένα δίποδο Γιατί δεν, δεν υπάρχει περίπτωση Ανθρώπινης υπόστασης Σε εσά και στους οπαδούς σας Δεν υπάρχει περίπτωση ανθρώπινης υπόστασης Όσο πιο ξεφτυλισμένοι είσαστε Τόσο πιο πολύ δηλαδή Τι, τι να πει κανένα. Είμαι και εγώ Σαρλή έγραφαν τα, τα τσογλάνια της Ονέδ. αυτά τα, τα χορτασμένα κολόπεδα Μαζί με τα άλλα τα πασοκόπεδα Τον κλεφτό μην μπορώ να πούμε έγιναν ξαφνικά σαρλή δεπτό όλοι συμμετέχοντας στο δράμα του της τηλεφωνίας των 12 δημοσιογράφων και πρόκειται για απόλυτη ξεφτύλα μεγάλη πρόκειται για απόλυτη ξεφτύλα δηλαδή εκμεταλλεύονται, εκμεταλλεύονται τι, σε μια σε σε δημοκρατία σε μια άμα την πεις χούντα προσβάλλεις τη χούντα σε μια ξεφτυλο ξεφτυλισμένη στην ιστορική περίοδο δεν, μπορείς, δεν υπάρχει άλλο όνομα να της δώσεις όπου το, όχι το κάθε τίποτα το κάθε δεν, δεν υπάρχουν λέξεις προβάλλεται για να, να είναι κάτι σ, στην υποτιθέμενη κοινωνία σε αυτή λοιπόν την ιστορική περίοδο εκμεταλλεύονται τα πάντα για να σου πάρουν τι μια ψήφο η οποία δεν έχει καμία αξία διότι ό,τι θέλουνε κάνουνε τσίπα δεν έχουνε πάνω του. Δεν υπάρχει ρε παιδί μου ένα μέσο, ένας άνθρωπος, ένα περιοδικό, ένα, μια, ένα τηλεοράσιο, μια αφημερίδα να, να, να βγει με τίτλο «Είμαστε όλοι ξεφτύλες» Ξεφτύλες πια δηλαδή δεν, δεν αντέχεστε Δεν αντέχεστε σου λέω Έχει βρομίσει κοπριά το σύμπαν από την κοπριά του μυαλού σα και τη ύπαρξή σας Δεν αντέχεστε <Άκου>, είχε πλακάτι ο Είμαι κι εγώ Σαρλί. Είσαι, είπα εγώ ότι δεν είσαι. Είσαι. Είσαι, μανάρα μου Σαρλί, είπα εγώ ότι δεν είσαι. Και ζουρλί είσαι και μουρλί είσαι και το. Με, ε, ε, ω, ω, <Σελίδη> ναι, αι, αι, έλα. ναι. Βέβαια, έγινε πάλι μου. Nobody, nobody, nobody... Να σε καλά, να σε καλά. Εντάξει τώρα, λοιπόν που λες, μεγάλε. Αυτά που Δεν δηλαδή, μιλάμε, μιλάμε για τρέλα. Έχ, έχουμε, όχι, έχουμε, όχι έχουν ξεφύγει. Το θέμα είναι έχουμε ξεφύγει, μεγάλε. Χωρί οπαδού, τα έχουμε ματαξανάει π και χωρίς παλαμακιστές Αυτά τα σούργελα. Δεν θα ήταν ούτε Πορτιέριδες σε ουρητήρια Έτσι λοιπόν Είμαστε πιο σούργελα από αυτούς Είμαστε πιο σούργελα Είμαστε όλοι Γάλλοι δημοσιογράφοι Και δεν φοβόμαστε δε φοβόμαστε. Φώναξε Ο νέος σωτήρας Σταύρος Θεοδωράκης Ναι ρε είμαστε όλοι Γάλλοι Αφού τη γαλλική τη μιλάμε άπτεστα Ζεπαγλόν ζουπαγλή Ωου oh. Πατέ δεν, Μεγάλε δεν αντέχονται, δεν, δεν, δεν, δεν, δεν αντέχονται Πάρτε κανένα τηλέφωνο να βοηθήστε Δεν αντέχονται Κι όσο πλησιάζουν οι μέρες Η μαλακία τους δεν θα βαράει κόκκινο Παρακαλώ Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, μεγάλε, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση του. Οι δημοσιογράφοι του Σαρλί τα βάλαν με τον Ολάν λοιπόν, τα έβαλαν με οποιαδήποτε μορφή εξουσία. Και έρχονται οι κολογλίφτες σου λέω κάθε μέρα καθαροί, χτενίζουν τη γλώσσα του από τι κολότριχε που γλύφουν οι Έλληνε δημοσιογράφοι. Έλληνε, λέμε τώρα ρε, παιδί μου, όλα αυτά τα αθύρματα του Παπαγαλιστάν και σήμερα. Είναι λέει με σαρλί. ρε αυτοί ήταν εχθροί σα, ήταν μέχρι χθες, ήταν αντιπαλοί σα, ρε παπαγαλάκια κολογλύφτες. Αυτοί τα βάζανε με κάθε είδους, με κάθε μορφή εξουσίας, με τη ασκήτσα τους, με όλα αυτά να πούμε. Δεν καταλάβαιναν τίποτα και έρχεται όλο το πουλημένο ε, καθηκιστάν στην Ελλάδα, Θεοδωράκηδες... Καηλίδε άιτε μην να πούνε μονόματα. Όλο αυτό ο συρφετός τη Μπόχα, να το πούμε έτσι, όλη αυτή η μπόχα, όλη αυτή η κοπριά και έρχεται σήμερα και λέει είμαι και εγώ Σαρλί κρατάει και πάνω και κάνει διαμαρτυρίε και άλλες τέτοιε μπουρδε μεγάλε. Δηλαδή, αλλά το πρόβλημα σου μεγάλε δεν είναι αυτή. Το πρόβλημα σου είσαι εσύ, διότι εσύ του δίνει το δικαίωμα να κάνουν όλε αυτέ. Να στο πω έτσι ελληνικότατα Τις χοντρές <ΡΟΥ> Παρακαλώ Έλα Έλα ρε επίσης Έλα έλα έλα <Σέχνηση> <Σέχνηση> Ε, μου στέλνουν Μου στέλνουν <laughs> Να είσαι καλά φίλε Να είσαι καλά Έγινε <laughs> Έλα, <laughs> Έλα Να σου πω κάτι Δεν του βάζω αυτό το τραγούδι γιατί ε, ίσω μιλήσω ε, Διαζώσεις εδώ με, τον, με τους δημιουργούς Γι' αυτό θα το βάλω κάποια στιγμή και το οπότε ε, ανάμενε. Λοιπόν, τέλος πάντων, μπορεί ε, να μεγάλες δεν... το πρόβλημα, το πρό... πρόβλημα. Ε, Ουάου, είναι μεγάλο το είχε πρόβλημα. Προσθέουν. Ε, κανένα πρόβλημα δεν έχει. Απλά ε, ε, διαπιστώσεις κάνουμε. Θε, δεν είναι ε, ε, λογική. Ποια λογική; Ποια ιδική; Ποια τσίπα; Πια τσίπα, πια τσίπρα... Όχι τσίπρα, τσίπα ρε πουλάκι μου να πούμε τσίπα. Είναι όλοι οι τώρα. Όλοι οι γλύφτες, οι προσκυνημένοι, οι κολογλύφτες, οι ρουφιάνοι... Όλοι αυτοί που, ε, ε, απέναντι, ε, στους, ε, που ήταν απέναντί τους... Οι δημοσιογράφοι του Σαρλή οι δολοφονημένοι... Τώρα ξαφνικά για να, για να δεις εσύ πόσο λυπούνται και πόσο παναστάτες είναι... Έγιναν ε, κι αυτοί σαρλοί Ναι σου λέω Ναι να μην λέμε ονόματα τώρα Μην λέμε να τα πάρουμε από την αρχή τα ονόματα Κατάλαβες Μιγάλε Όλοι Ναι ρε παιδί μου Μπορεί να έχεις το πουρο να πούμε Με τη, με τη σαμπάνια και το χαβιάρι κοτσάρης και έναν τσεκιβάρα μπροστά Με το μπλουζάκι που αγόρασες στη Μύκονο Ξέρω εγώ Και ξαφνικά Είσαι ένα με την Επανάσταση... Μεγάλε μου, δυστυχώς αυτά συμβαίνουν... Ε, δυστυχώς όχι για σας, για μας τώρα... που... Δεν δε, δε χωράει άλλα το κρανίο, μεγάλε... Δεν χωράει άλλα το κρανίο... Πώς να στου Δεν χωράει άλλα το κρανίο... Δηλαδή είναι... Δε... Η κατάσταση... Τρουμπιγιόν... Ή να το πούμε έτσι γαλλικά... Δηλαδή, γιατί είμαστε όλοι σαροί... Είναι τρουμπιγιόν τώρα η κατάσταση... Α, μεγάλε Είμαι και εγώ Ζουρλί ε, Τέλος Ο Νέδ <γιλή> Συγγνώμη γίνονται αυτά ρε Πούσοι μου Και όμως γίνονται και θα επαναλάβω Πραγματικά δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα Κυρία μου και κυρία μου ε, Για να δούμε Κάποιος σου στέλνει μηνύματα δω. Τι μηνύματα είναι αυτά απ το Όχι, από το Σαρλί <γιλή> Όχι <γιλή> <γιλή> Λοιπόν μου μεγάλε. μεγάλη Τι έχουμε πει ο Αλέξης. Ο Αλέξης... Θα μας φτιάξει και γήπεδα τώρα Μάστε. Μετά τα Περιστέρια, Βατικανά, Ορθοδοξίας Τώρα και Ποδοσφαιρόφιλος Υποσχέθηκε ότι θα γίνει το γήπεδο της ΑΕΚ. Σε α, Είναι και ο Πάντζας, ο Πάντζας <laughs> Αλλά τι μορφή κι αυτό Πολιτικός να. Λοιπόν συναντήθηκε ε, Με τους ΑΕΚΤΣΙΔΣ να πούμε Ο πρόεδρας, ο Αλέξη. Λοιπόν, με το, ήταν και ο Μαύρος εκεί ο Θωμάς, ο Μπάγεβιτς, ο Λάκης ο Άρεος ο να Σεραφίδης με τι μεγάλη μορφή και αυτή Η Σάεκ. Λοιπόν, και ήταν και ο Αλέξης και τους είπε να στεναχωριέστε Θα σας φτιάξω εγώ γήπεδο και γεφύρας θα σας φτιάξω Θα το ξέρετε το γνωστό ε, κόλπο παλιά με τον πόντιο πολιτικό που δεν κουράει, άμα δεν κουράζεστε να σα το πω, που βγήκε εκεί πέρα να πούμε και του λέει: απ' όλα θα σα φτιάξω και γεφύρα θα σα φτιάξω. Μα δεν έχουμε ποτάμια, λέει, εφόναζε να πω κάτι. Και ποτάμια θα σα φτιάξω να πούμε. Λοιπόν, κατάλαβες, πολλά. Όλα, όλα μεγάλα θα γίνουνε, περίμενε δηλαδή, πόσο έχει μείνει, σε 9 σήμερα, περίμενε 10, σε 10-15 μέρε. Ε, αλλάζουν όλα γίνονται κυρία μου και κύριε και κύριε και αγαπημένο Μελλινόπουλο ο Λουδοβίκος Τσίπρας ο δεύτερος ο με συγχωρείς όχι λάθος ψέματα ε, έγραψε άρθρο Άρθρο ο Αλέξης έγραψε άρθρο όπως τα πίστεψέ με τώρα σου λέω έγραψε άρθρο ο Αλέξης στην Κοριέρα Ντελασέρα στην Ισπανική. και το, ο, ο τίτλος του άρθρου είναι η Ελλάδα του πρόσεξε η Ελλάδα του ο Αλέξη έχει δική του Ελλάδα. Δεν είναι η Ελλάδα μα, είναι η Ελλάδα του. Τι να κάνουμε. Πώ είπε ο λαό, πώ είπε σε Μουά, ο, ο Λουδοβίκο. έχουν σαλτάρι ο άπαντε σου λέω. Το Παλικαρόπουλο, έτσι. Λιγδωμένο άντερο και λιγδωμένο μυαλό από τα μικράτα του. Έχει σαλτάρι σου λέω. Κανονικά είναι σαλταρισμένοι όλοι. Εδώ σαλτάρι τώρα ο Ξεβράκοτος ο Βρωμιάρης το, ο οποίος, το κομματόσκυλο, ο οποίο φτάνει να γίνει βουλευτή ο βρωμιάρης τώρα σου λέω να πούμε που έχει να αλλάξει σόβρακο 50 χρόνια έτσι και σαλτάρι. που ξεκίνησε απ' την πείνα δεν θα σαλτάριζε το λιγδωμένο άντερο το παιδάκι του 15 μελούς το οποίο να πούμε μεγάρωσε σε φροφρού και αρώματα με το φροίζελέ πως το λένε εκείνο και το κρέμ καραμελέ λοιπόν ναι η Ελλάδα του λοιπόν η Ελλάδα του δεν θα ζημιώσει την Ευρώπη την έχουμε χεσμένη, Αλέξη μου με συγχωρείς, αλλά την Ελλάδα σου που δεν θα ζημιώσει αυτή την ξεφτυλισμένη Ευρώπη που τυραννάει, βασανίζει και στερεί από την Ελλάδα, το ένα μόνο θα σου πω, την εθνική αξιοπρέπεια, την έχουμε χεσμένη λοιπόν τη δική σου Ελλάδα προσωπικά, λοιπόν η οποία δεν θα, κάνει, δεν θα ζημιώσει την Ευρώπη. Ποια Ευρώπη δε Αλέξη δεν θα ζημιώσει. Τι είναι η Ευρώπη ρε Αλέξη και δεν πας εσύ να τις ζημιώσεις. Και ποιος σου ζήτησε να ζημιώσεις ή να μην ζημιώσεις την Ευρώπη. Τελικά δουλοπάρει και η Αλέξη μαζί με τους δουλοπάρει κουσοπαδούς σου. Λοιπόν, το θέμα είναι αν θα ζημιωθεί ή όχι η Ευρώπη για να ζήσει ο Έλληνας. Αυτός που απέμεινε τελος πάντων. Πλάκα μας κάνεις παλουγάρι μου. Ρε πλάκα μας κάνεις ρε μπουμπούκο. Ε μπουμπούκο και εσύ μαγουλάκια. Λοιπόν, το, το, να πάει να, ε, ε, ε, τους το έγραψα στο άρθρο Ευρώπη γαμί σου και εσύ και ο παδί σου Α είναι και πρωί και τα ακούτε λοιπόν ένα φασιστικό συνοθήλευμα τσογλανιών οι οποίοι αποφάσισαν να κάνουν αυτά που κάνουν με πρώτο θύμα αυτή την περιοχή και με οπαδούς μέσα σε αυτό το, σε αυτή την, την αποκαλούμενη ακόμη χώρα εκατομμύρια οπαδούς να μην κρυβόμαστε Του ονεδίτες, του πασοξίδες, του. Ε, Υπρέους, όλους αυτούς οι οποίοι δεν κάνουν χωρίς Ευρώπη Τους κουρέλιδες και όλους αυτούς Λοιπόν, ποια Ευρώπη λοιπόν και τι να, να μην ζημιώσεις την Ευρώπη Για ποια Ευρώπη μας μιλάς Τι είναι η Ευρώπη στο κάτω κάτω Μπήκανε μέσα στο σπίτι μας Μας τα πήραν όλα Μας πηδίξαν τη γυναίκα Μας πηδίξαν τα παιδιά Και εμεί δεν κάνουμε χωρίς Ευρώπη Κατάλαβες μεγάλε ε, αυτή είναι η τσίπα που διαθέτεται Και στο τέλος μας δικάσαν κιόλας ότι φτέγαμε, Μεγάλε φταίγαμε σου λέω. Ποιος είπε. Πέπεσε το αεροπλάνο, έπεσε και το φταίξιμο το ρίξαν στους επιβάτες. Έφτεγαν οι επιβάτες λέει γιατί Κατάλαβε, έπε... Κατάλαβες. Ρε σε τους οπαδούς μιλάμε των Σαμαροβενιζέλων και όλων των σωτήρων των όψιμων. Καταλαβαίνετε. Κουνήστε λίγο το κεφάλι σας τελικά. Κουνήστε λίγο το κεφάλι σας. Μας τα πήραν όλα Μας πηδίξαν την οικογένεια Μας πηδίξαν τα παιδιά Και φταίμε και από πάνω Καλούμαστε να πληρώσουμε το λογαριασμό Τουρθεταλουνού σε κεφαλικό με, το, με, με εκείνη τη, τη, τη, τη γκαρμανιόλα Εκείνη τη λεμιτόμο που ονομάζεται Τέβε Παρακαλώ Ναι Ναι Ναι Ναι, ναι, ναι, ναι. Έτσι είναι μεγάλε το πείραμα το, να βγει και κανένα άλλο Αυτό δεν λέγανε μια ζωή Αυτό δεν κυβέρνησε Να το βγάλουμε Αυτό είναι καλό παιδί να το βγάλουμε Τελικά να δω τα αποτελέσματα Των άνω αναγράμματων τον και βλακοηλήθειων Να τα αποτελέσματα πια είναι Να τα αποτελέσματα Τούρθε τα λονούγια κεφαλικό χτε μεγάλε με, με, με αυτή τη λεμιτόμο που ονομάζεται Τέβε Εκτός από τι προσαυξήσει και τέτοια του βάλανε λέει και του ανθρώπου 1700 ευρώ τόκους τόκους, τόκους. πρόσεξε μεγάλε το τέβε τώρα Τού βαλε του βάλε τόκους του ανθρώπου λοιπόν κόντεψε να πάθει όχι κόντεψε έπαθε απανοτά εγκεφαλικά αυτά βγαίνουν μεθαύριο Ποιος, τι είναι αυτό το τέβε τελικά τι είναι αυτή η λεμιτόμος εσείς τώρα οι ελεύθεροι επαγγελματίε οι οποίοι έχετε αυτό το, τη, αυτή τη δαμόκλιο σπάθη πάνω από το κεφάλι σας θα πάτε να ψηφίσετε αυτούς που τα κάνανε αυτά έτσι τους αμαροβενιζελοκουρέλινες και τους άλλους που τα υποστηρίζουν. Θα πάτε να ψηφίσετε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, από τα 20.000 θα πάνε φυλακή, πόσο είναι στο ΤΕΒΕ, αυτούς που τα κάνανε, που δημιουργήσαν αυτοί τις παγίδες θανάτου, και θα πάτε να τους ψηφίσετε. Καλά θα κάνετε. Και ε, το, ε, ε, μόνο που υπάρχει ένα ερώτημα. Όταν αυτός ο έρμος ελεύθερος επαγγελματίας δεν έχει από πουθενά εισόδημα να σου πληρώσει αυτό το ψεύτικο πράγμα που λέγεται ΤΕΒΕ ή οτιδήποτε άλλο τι ακριβώς περιμένεις να κάνει ρε μεγάλη πόσοι είσαστε εσείς τελικά που συμφωνείτε με όλα αυτά τα πράγματα και τρέχετε αυτή τη στιγμή από πίσω τους να το ψηφίσετε και βλέπουμε ποσοστά τρει μονάδες μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ 30% εννέα δημοκρατία 300% το ποτάμι 800% ο Παπανδρέου με τα Σούργιαλα που πήγαν αμέσω να τον υποστηρίξουν 500% οι, οι Σαμαροκουρέλιδες και όλοι οι άλλοι Ποιοι είστε εσείς τελικά ναι. Έχετε πάρει μυρουδιά τι συμβαίνει στην κοινωνία Τι μπεζαχτά έχετε κρυμμένο τελικά Διότι δεν εξηγείται αλλιώ. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση Επειδή το μυαλό σας είναι συνδεδεμένο με τη μαλακία που σας δέρνει με το χρήμα και την καλοπέραση Μόνο μία απορία μένει Τι μπεζαχτά έχετε Τι μπεζαχτά έχετε Και πού τον έχετε κρυμμένο δεν υπάρχει άλλη εξήγηση, μεγάλε τι έχουμε. Ρωτά, λέμε. Φύγουμε τώρα από τον Λουδοβίκο. Γιατί ο Λουδοβίκο ο Τσίπρα ο 14ο που μα έδωσε την αφορμή με το άρθρο Η Ελλάδα του δεν θα κάνει κακό στην Ευρώπη. Επαναλαμβάνουμε. Αν δεν το εμπέδωσε, Αλέξη, να φτάσει στα αυτιά σου. Την έχουμε χεσμένη προσωπικά την Ευρώπη. Το συνοθήλευμα αυτό των φασιστοναζιστοτσογλανιών το έχουμε χεσμένο. Η συνέχεια του τρίτου Ράιχ Και τη μετάλλαξή του Σε τέταρτο Ράιχ Λοιπόν, τράβα λοιπόν εσύ Να μην κάνεις κακό στην Ευρώπη Τράβα να τις κάνεις καλό Τράβα. Ούτως ή άλλως υποτακτικός είσαι Λοιπόν, α, Μεγάλε ξεμπούκο. Ο, ο Βενιζέλος Ξεχείλησε ο Βενιζέλος Ξεχείλησε σου λέω από δημοκρατία Σημασία Πρόσεξε μεγάλε σημασία Δεν έχει ποιος θα βγει πρώτος αλλά ποιος θα βγει τρίτος διότι αυτό είναι ο θεματοφύλακας της δημοκρατίας και εγκυητής για την όποια κυβέρνηση και αυτό όπως μας είπε ο Βενιζέλος μπορεί να το κάνει μόνο το Πασόκ Μεγαλέ δεν σε φτύνουνε πια και λες ότι ψυχαλίζει έχεις το, το έχεις περάσει αυτό το στάδιο το έχεις περάσει σου λέω αυτό το στάδιο σου, σου λέω πάρα πολύ απλά είσαι τόσο ξεφτύλας που σου βριάσαν ακόμη και το παιδί μέσα στο ίδιο στο σπίτι αφού τα πήραν όλα και τους παλαμακίζεις ακόμη αυτά λέει ο Βενιζέλος παρακαλώ εα λοιπόν και ο μου. πάει για Τσίπρα ο Σαγγελέας λοιπόν οπότε μεγάλε γιατί να μην πιστέψεις την κυρία Κατερίνα Στανίσι. Διότι μου Το ξέρω το χώρο πολύ καλά Και είπα να βοηθήσω τις πολιτικής εννοεί Μπράβο Κατερίνα Βοήθεια Βόηθα και μην Μου λες τέτοια Το μοντέλο Νόνι Δούνια Είναι υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία Εσύ είπα είμαι και εγώ ζούρλη Δεν έχω πρόβλημα ε, Άμα δεν είναι η Νόνι Δούνια υποψήφια με την... να με σώσει, ρε παιδιά Στείλτε μου και μένα την νόνιτ δούνια να με σώσει Στείλτε μου ρε παιδιά Έλα ρε φερασικά Έλα τρίφωνα, να σε καλά Καλή σου μέρα Να σε καλά, καλή σου μέρα ε... Παρέδος σπινακίδες και είσαι με ποδήλατο Έτσι είναι ρε φίλε Ήδες λοιπόν Να πάμε πολύ καλά Παρέδωσε φυλακίδες ο φίλος Και πάει με ποδήλατο <Κι> Ζεσουή Τσαρλατάν Παρακαλώ Θα τα φορολογήσουν τα ποδήλατα και θα, θα τα φορολογίσουν ξέρεις φορολογίσουνε με τε, αναρόδα το ποδήλατο. Οπότε εσύ θα πα στη μία ρόδα. Θυμάσαι πως πήγαιναν, ναι. Λοιπόν, κάτσε να δω κάτι που μου στέλνει ο σε εδώ. Ε, eh oui. Λοιπόν, τι λέει, θα φτύσουν στου τάφους σα έγραφε Vian, και τώρα αυτοί φτύνουν στον τάφο του Βολίνσκι με τα Σαγλί, λοιπόν Με τους τρίνους για τη σάντρα και τους όρκους Στην ελευθερία της έκφρασης Αυτοί οι αλιγάτορες της εξουσίας Και οι αρουραίοι της πολιτικής Που τόσα χρόνια ξεγύμνωσε, Παρακαλώ <gracias> Έλα φίλε μου να σε καλά <muching> Να σε καλά <coughs> Να σε καλά <muching> Να σε καλά <muching> Ευχαριστώ πολύ ευχαριστώ. <muching> Λοιπόν ε... Μου το στήλω ο φίλος σου, Ο Τρίφωνας καλά έκανε με ένα άρθρο του με ένα σκίτσο του Γιάννη του Ιωάννου που λέει ε, διακομωδώντας το ζεσουί Σαρλή είμαστε όλοι Σαρλή ε, είμαστε όλοι τσαρλατάνοι από ό,τι φαντάζομαι κρατώντας ο Σαμαράς τα Μίντια λοιπόν και άλλοι και ένα σημείωμα ο Μπορίς Βιάν λοιπόν έγραφε θα φτήσω στους τάφους σας και να που τώρα αυτοί φτύνουν στον τάφο του Βολίνσκι με τα Ζεσουΐ Σαρλή. Λοιπόν, με τους Τρίνους για τη Σάτυρα και τους όρκους στην ελευθερία της έκφρασης, αυτοί οι αλιγάτορες της εξουσίας και οι αρουραίοι της πολιτικής, που τόσα χρόνια ξεγύμνωνε και αποκαθήλωνε ο γελιογράφος του 20ου αιώνα, ήρθαν λοιπόν αυτοί στον τάφο του. Η εκδίκηση είναι δική τους. Τι αποτρόπε τέλος για το Big Volinsky. Κατάλαβες μεγάλε? αυτοί λοιπόν που να, ήρθαν να τους, ξεφ, ξεφ, τους ξεφτιλίσουν με τα θάνατο όλα τα τσογλάνια τα σκουλίκια της δημοσιογραφίας και της εξουσίας για να κερδίσουν προβολή με τα είμαστε όλοι σαρλοί και όλα τα, αυτά, τα, αυτά τα γελία που κάνουν κυρία μου και κυρία μου αυτή τη στιγμή οι, οι, οι, οι υπόδουλοι, οι σκιφτοί, οι, οι ρουφιάνοι, οι γλίφτες όλοι Λοιπόν, απέναντι σε αυτού είναι τώρα με αυτού, επειδή είναι νεκροί φυσικά, οι οποίοι ήταν απέναντι σε κάθε είδου εξουσία. Δώσε μου και μένα μια δούνια. Εγώ θα. μια δούνια. No. Μεγάλε, δεν ξέρω αν τα έχει μάθει. Στο παναθηναϊκό στάδιο θα, θα αναβιώσει, να πούμε, το τέτοιο μωρέ τη Ρώμη πως το λέγανε εκεί που μονομαχούσαν μέσα Ναι Φυσί. Θα γίνει ο Κρετσπέταλος Σαμαράς Βενιζέλος Φυσί. με πανοπλίες και τέτοια ε... θα μονομαχήσουν για την Άντζελα Την Άντζελα την κυρέκο ρε παιδί μου <laughs> <laughs> Άλε, πρόσεξε, τώρα. Η Άντζελα, χρόνια σοσιαλιστρια η κοπέλα, δημοκράτησα Δηλαδή τώρα... Εντάξει, λες ας πούμε, εντάξει οι τοπικές κοινωνίες ξέρουν. Οι τοπικές κοινωνίες, να, λέγει με στήλιου, γιατί τον έχουμε εμεί του στύλιου... Λοιπόν, λέγει με τα μήλου, με γκερέκου, γιατί τους στέλνουμε να μας εκπροσωπήσουν. Μόνο εμείς οι τοπικές κοινωνίες ξέρουμε. Παρακαλώ. Μάλιστα, αμέσως Αμέσως αμέσω, αμέσω. Είπαμε ε, για τους φίλους που ακούνε και δεν καταλαβαίνουν. Μια φίλη από την Καβάλα δεν καταλαβαίνει, δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει κριτσπέταλος Κριτσπέταλος αγαπημένοι μου φίλη είναι η αρχ... στην αρχαία ελληνική. Είναι θα γίνει. Ε, ε, δεν λέγανε η αρχαίοι θα γίνει τη πουτάνα. Με καταλαβαίνει τώρα έτσι. Ε, Έλεγαν θα γίνει κριτσπέταλο. Με κατάλαβε. Μπράβο, είναι στην αρχαία υπηρετική ελληνική. Μπράβο, λοιπόν, θα γίνει κριτσπέταλο, λοιπόν. Γι' αυτό, να μαθαίνετε και κανένα αρχαίο, ρε παιδιά. Δεν μπορείτε να μάθετε όλα από τα βιβλία του Μπουμπού, που σα παρακαλώ πολύ. Οπότε, λοιπόν, θα γίνει μεγάλη μονομαχία. Θα βγει ο Βενιζέλο, να πούμε, με τη στολή απέναντι στον Άντρα, ξανά τον Σαμαρά. Εντάξει, το πρόβλημα, πρόσεξε, θα σου πω, θα σου αποκαλύψω Σαμαρά την τεχνική του Βενιζέλου στη μονομαχία. Ε, ξαφνικά αν γυρίσει με πλάτη Φεύγα διότι θα κλάσει Φεύγα σου λέω αυτή είναι, Αυτό είναι το μυστικό του όπλο Χαμό σου λέω Οι τοπικές κοινωνίες αγαπητέ μου Μα είπαμε ε, Αυτή τη, η κερκυρέτη Έτσινα στη Βουλή την Άντζελα Εμείς στείλαμε το στήλιο Και άλλα τέτοια παιδιά Οι τρικαλινοί στέλνουν Του Νταμήλου οι άλλοι παραπάνω στέλνουν τις Ραχίλιδες και όλα αυτά τα παιδιά για να μην μιλήσουμε για εκείνη τη μεγάλη περιοχή που είναι λέει Β' Αθήνας όπου ό,τι πιο εκλεκτό ό,τι πιο εκλεκτό υπάρχει στην Ελλάδα το στέλνουνε να μας εκπροσωπήσει Ωμάν oh ο Βασίλης Βασιλικός επικεφαλής του ψηφοδελτίου της Ερημάρ Μεγάλε Άρα, Να μάθει και μια καινούργια λέξη φίλη στην καβάλα θα βάλω τους σκουσμό Κατάλαβες, αυτό φαντάζομαι να το κατάλαβες Ελάτε να βάλουμε όλοι μαζί τους σκουσμό από καθαρή συγκίνηση Διότι ο Βασίλης Βασιλικός Θα είναι επικεφαλής Του επικρατείας Του, του, του πουσιφοδελτίου Της ρημα Τι έγινε παιδί μου Μην ξαναπείς μεγάλε Ότι Θα ο Θεοδωράκης θα βγούμε από την Ε.Ε. γιατί ο Θεοδωράκης ο Ποταμίσιος θα μας βάλει πιπέρι στη γλώσσα Ναι, τζιζ κακά Τζιζ κακά Θεοδωράκης, ο Θεοδωράκης είναι από γίνηση μιούτου, ρε παιδί μου Ευρώπη και ψωμί, ξερό ψωμί Σε παρακαλώ τώρα <Κι> Να κατεβούν οι, κλα... οι κλάφτρες Να κατεβούν οι ρέγγες Έλα Έλα ρε ναι, τώρα να δεις τι σου έχω Βγάλε μαντίλια περίμενε <laughs> Περίμενε, βγάλε μ... <laughs> <laughs> <laughs> Ναι, περίμενε <laughs> σου, λέ, σου λέω τώρα Σου έχω βγάλε μαντίλια έλα, γεια Βγάλετε μαντίλια φωνάξτε τις μυρολογίστρες Φωνάξτε τις κλάφτρες Βγάλτε το σκοσμό να βαρέσουν οι καμπάνες λυπητερά στα μοναστήρια, στις ιερές μονές της Μητροπόλης Αργία τετραήμερος με σύστιες, με σύστιες ο Τζίμερος δεν θα κατέβει στις εκλογές γιατί το κόμμα του δεν έχει λεφτά Κατάλαβες μεγάλε Πρόσεξε Κατάσαι. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν εκλογές, χωρίς, εκλογές και πολιτικός χωρίς λεφτά και δεν υπάρχει δουλειά Υπάρχουν μόνο δανικά. Αυτές είναι οι αρχές και οι αξίες Πάνω στις οποίες βαδίζει αυτός ο αποκαλούμενος λαός Κυρία μου και κύριέ μου Τέλος πάντων θα, θα τραβήξουμε Θα κάνουμε υπομονή Να συνεχίσουμε την εκπομπή Αφού μάθαμε και ότι δεν θα μπορέσει ο Τζίμερος Αυτό το αγλάισμα της δημοκρατίας Να κατέβει τι εκλογέ. Απλά θα σας ενημερώσουμε. Ότι εσείς μπορεί να ψηφίσετε Ότι θέλετε Μπορεί αυτέ τις μέρες να περνάτε κορδοτή Με τον υποψήφιο μαλάκα σας ε, συγνώμη ε, Σωτήρα σας Λοιπόν ε, Αλλά να σας θυμίσουμε Ότι τον πρώτο λόγο Τον έχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Θα σας δώνουμε, Είπε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Όσο υπάρχει πρόγραμμα ναι, Και όταν λέμε αυτή όσο υπάρχει πρόγραμμα Ξέρεις ποιο είναι το πρόγραμμα θα μου δώνει, θα μου δώνει, θα μου δώνει. Έτσι Φράγκα, για φράγκα μιλάνε Για φράγκα, για επιχειρήσεις, για νερά Για εργοστάσια, για ρεύμα Θέλω, θέλω, θέλω Όσο μου δώνει και υπάρχει αυτό το πρόγραμμα Θα σου δίνω Λοιπόν κυρία μου και κυριέ μου Έκανε έκθεση οικονομισιών Οικονομισιών λοιπόν Στην οποία είναι αντιπρόεδρος ο κύριος Παπαδημούλης Και σύμφωνα λοιπόν Με την έκθεση της οικονομισιών, την Τριμηνιαία, η Ελλάδα είναι πρώτη στους μακροχρόνια άνεργους. Μπράβο μας! Μπράβο και πάλι μπράβο! Αυτή λοιπόν οι μακροχρόνια άνεργοι που είναι πρώτοι στην Ευρώπη περισσότεροι, τρέχουνε, παλαμακίζουνε, ακολουθούν τα προγράμματα της χαράς και της ευτυχίας των υποψήφιων σωτήρων. Κυρία μου και κυρία μου, Προσέξτε τι είπε το αφεντικό, ένα από τα αφεντικά σας, η Μέρκελ. Η πολιτική που εφάρμοσα, είπε η Μέρκελ, προβλέπει την παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη. Παρένθεση δική μας, χεστήκαμε. Πέστα στους οπαδούς των Σαμερο, Βενιζελο, Κουρέλο, Τσίπρο, Ούλων αυτών. Εμείς όσο υπάρχει αυτός ο αέρα. Θα επαναλαμβάνουμε Ευρώπη Συνοθήλευμα φασιστοναζοιδών, Αχταρμάς τσογλανιών Μετάλλαξη του τρίτου σε τέταρτο, ρά, σε τέταρτο ράιχ Και τίποτα λιγότερο Τίποτα περισσότερο Κυρία μου και κυριέ μου Η ανακοίνωση της ε, κοινωνικά ε, λειτουργούσης ΔΕΗ ε, ε, ε, είναι συνταραχτική. Λυπάται πάρα πολύ που κάηκαν ζωντανές Οι δύο ηλικιωμένες Στα χωριά της Λέσβου Επειδή τους είχε κόψει το ρεύμα Λυπήθηκε πάρα πολύ Έκοψε το ρεύμα η, η, η έχουσα το κοινωνικό αγαθό Λοιπόν και οι γριές Λαμπάδιασαν Και έβγαλε ανακοίνωση Με αφορμή των μέσων μαζικής ενημέρωσης Και τα λιμπά νωρίς παρακαλώ Ζεσουή Λαμπάρ Μουσική Ναι, ναι, Μουσική ναι Ναι, ναι, ναι, ναι Τίποτα Λοιπόν, τα τσογλάνια αυτά των κομμάτων Τη ωνέ του Πασόκ κλπ Αυτά τα, τα παχουλομαλακισμένα Στο μυαλό Έπρεπε να κρατάνε, κρατάνε αυτή τη στιγμή Πανό Ζεσουή αυτοκτονημένη Ζεσουή καμένη Ζεσουή τραγικά σπαγμένη Και όχι Ζεσουή σογλή Κατάλαβε, ζεσουί, σογλυν, ναι. Λοιπόν, αυτά τα πανό έπρεπε να κρατάνε. Αυτέ όλε οι τσογλανοπαραίε, οι οποίε ονομάζονται νεολαίε κομμάτων, οι οποίε είναι εκεί μόνο για το, ε, για το φράγκο, για το κονόμι, για τη βόλεψη. Βέβαια, μεγάλη θα μου πει συνηθισμένο, είσαι τα τελευταία 40 χρόνια, επειδή είχε πει και εκείνο το, το αλή του ε, η την ιστορία τη φτιάχνουν οι παρέες κάπως είπε αυτές λοιπόν οι, οι ίδιες τσοχλανοπαρέες συνεχίζουν να κυβερνάνε και να κάνουν τα δικά τους ακόμη και σήμερα λοιπόν λυπάτε πολλοί ιδεοί που λες μεγάλε πάρα λυπάται λυπάτε δει έβαλε τους κουσμό επειδή καήκαν οι γυναίκες και τους έκοψε το ρεύμα γιατί χρωστάγαν μεγάλε ούτως ή άλλως, είπαμε ότι αυτό το κράτος έχει μεταβληθεί σε έναν ε... σε μια παραγωγή χρεών απένα... σε έναν παραγωγό μάλλον χρεών απέναντι στους πολίτες σου δημιουργεί χρέη με κάθε τρόπο σου δημιουργεί χρέη και φτιάχνει γκυλοτίνες οπότε δεν υπάρχει άνθρωπος στην επικράτεια που να μην χρωστάει μαθές λέγεται δεΐ μαθές λέγεται τεβε μαθές λέγεται φόρος μαθές λέγεται όπως λέγεται χρωστάει Οπότε λοιπόν το αν θα ζήσει είναι ε, απόφαση της υπηρεσίας στην οποία χρωστάς. Αν θα ζήσεις, αν θα πας φυλακή. Και βέβαια παραμένει η απορία. Όλες αυτές οι μυριάδες των οπαδών σας συμφωνούν μα αυτά τα πράγματα. Χωρίστε. Έλα. Εντάξτετε φίλε Να καλά φίλε Λοιπόν μεγάλε Βέβαια στα παπάρια σου εσένα Διότι φράγκα έχεις Από ό,τι φαίνεται Μες στην πλέρια ευτυχία ζεις ε, Απλά θα σου πω την είδηση Μόλι τελειώσει το πανηγυράκι των εκλογών το... Περάστε από το ταμείο διότι δεν αλλάζει τίποτα Όποιος και να βγει Μα ο Αλέξης σου βγει Μα ο Τσίπρας όπως το λένε βγει Μα ο Σαμαράς σου βγει Από τις πιο σκληρές φορολογίες Το 2015 είναι έτοιμες Οι αγρότες είπαμε είναι στο στόχαστρο Θα κληθούν να πληρώσουν 13% φόρο από το πρώτο ευρώ Οι ιδιωτικοί υπάλληλοι όσοι έχουν απομείνει που παίρνουν παροχές σε είδο από τους εργοδότες Αυτοκίνητο, κινητό Και τα λιμάν και τα λιμάν. Λοιπόν, Επανέρχεται η Τρόικα με φόρος Το 2015 γιατί το έλλειμμα είναι μεγάλο Για όποια κυβέρνηση Και αν βγει Αυτά Κανένας από αυτούς τους σωτήρες Από αυτά τα σούργελα Από αυτά τα σούργελα Της ηλικιότητα που κυκλοφοράνε ε, Σου παρουσιάζουν, Σου λέει τίποτα Σε ενημερώνει για τίποτα Κανένας από αυτούς τους βρωμιάριδες Που η μπόχα του μυαλού του Έχει κατακλείσει το σύμπαν Σε ενημερώνει για τίποτε Όχι θα μου πεις Γιατί κύριο μέλημά του Είναι να βολευτεί Να γίνει βουλευτής Και να βγει Αν δεν γίνει βουλευτής Το κόμμα του μεθαύριο που θα είναι η κυβέρνηση Να τον διορίσει κάπου για την κονόμα Παρακαλώ Επίσης δε φίλε να σε καλά να σε καλά. My... My... My... My... My... Ah, Αμμά, ναι, bravo, ναι ναι, ναι ναι, σωστά, σωστά, σωστά. I έτσι μπράβο, cool έτσι, μπράβο. να σε καλά, να σε Καλή σου μέρα. Ναι, έτσι bravo, ναι. Θα πεθάνουμε, yeah. αλλά θα είμαστε στο ευρώ. Yeah. Θα πεθάνουμε. Θα πεθάνουμε, αλλά θα είμαστε στο ευρώ. Αυτά θέλουν λοιπόν οι ποτάμοι. Λοιπόν, ρε μου τώρα. Υπάρχει δηλαδή, υπάρχει λογική, τώρα να συναγελάζεσαι. Άιτε σου λέω εγώ να πούμε, μόλα, μόλα. Μην παίρνει ένα-έναν, δηλαδή Θεοδωράκιδε, Σαμαράδες και δεν. Τι, τι άλλο. Είπαμε, δεν υπάρχει τρίτο δρόμο. Δύο τι να συμβαίνουν. Ή είσαι μπιτ για μπιτ ηλίθιο ή έχει μεγάλα συμφέροντα. προ το δεύτερο. Είναι προ το δεύτερο. Λοιπόν αυτά τα εκατομμύρια του συρφετού των οπαδών τους ε, δεν, προς Θεού είναι πανέξυπνοι, δεν είναι ηλίθιοι, είναι γατόπαρδοι αλλά έχουν τεράστια συμφέροντα. Βέβαια θα μου πεις το μεγάλο μυστικό στόχο ξαναπεί εσύ δεν το εξεκρατήσεις ότι όποιο λειτουργεί με το συμφέρον είναι πιο βλάκας από το βλάκα. Τα, τα αποτελέσματα και τα είδες στην πορεία πολλών χρόνων αλλά και θα τα δεις και τώρα όσον νούπο. <Το> ναι Τι έγινε λοιπόν έχουμε και το Μίκη Θεοδωράκη Ο οποίος Δήλωσε Ότι εκμεταλλεύτηκαν λέει εμένα και το Γλέζο Το Μανώλη το Γλέζο Για να μπει στη βολή για το ΣΥΡΙΖΑ λέει Είχε στόχο την κατάκτηση της διακυβέρνησης Μέσα από το σύστημα Εγκαταλείποντας τους δύο πυλώνες άμυνας Το λαϊκό μέτωπο και τον πλούτο της χώρας Μίκη goodbye αγάπη μου goodbye θα σου πω ένα τραγούδι εσύ δεν τα ξέρεις αυτά γιατί είσαι της ποιοτικιάς μουσικής ύπνο αλαφρύ και όνειρα γλυκά νταγκαντουμπά κοιμήσου με ήσυχη καρδιά είναι το περίφημο good night αγάπη μου good night. <laughs> τώρα είναι αργά α να σου παντήσω και με άλλο με. τώρα είναι αργά αγάπη μου γλυκιά <laughs> ας το ρε, Μίκη, τώρα Άστο ρε, Μίκη να το πάρει ο Ποντάμις Ο συνωνόματος Με καταλαβαίνεις φαντάζομαι ε? Ναι σου λέω Λοιπόν κυρία μου και κυριέ μου Σήμερα υπήρξαμε υπέρ του δέοντος Ανθυρόστομοι ναι. Συγχωρέστε μας Γεια σου βιβί μου τι κάνεις εκεί ρε βιβί Τι μου λες πως να ζημιώσει την Ευρώπη Η Ελλάδα του Τσίπρα Μετά την επίσκεψη του Σταθάκη και Μιλιού στο Σίτι ε, μπορεί να τη μειώσει Όχι μα τα είχαμε πει εκείνες τις μέρες Βιβί μου Τι τα είχαμε πει Όταν μιλάς με αυτά τα fans Τι Τι και πως και τα είχαμε πει Και τις ενέργειες που έκανε ένα από αυτά Μετά που πούλησε κάποιες συμμετοχές Στην Ελλάδα κλπ Δυστυχώ. Για μα δυστυχώ, Για αυτού ευτυχώ Αυτά συμβαίνουν Να σε καλά Βιβί Καλή πατρίδα πάντοτε να προσέχετε τον εαυτό σας ούλι και πιο πολύ εσείς που είσαστε ο όξο στην ξενίτια. Λοιπόν κυρία μου και κυρία μου, όπω πάντα, πάντα, μα πάντα, σα αφιερώνουμε ένα ωραίο τραγουδάκι. Ανοίξτε τα ραδιοφωνά σα να το ακούσουμε παρέα. Δεν θα χάσετε και ελάτε μετά να κλείσουμε. Λίγο κόπηκε το τραγουδάκι. κάτι συμβαίνει με τα μηχανήματα, δεν πειράζει. Για εκείνη λοιπόν, για εκείνη έγιναν όλα μεγάλε. Ε, με, με την κύρια δύναμη αυτή της συμφοράς να είναι το ανθρώπινο δυναμικό μιας χώρας. Ο αποκαλούμενος και λαό τη Έχουμε μεγάλη πλάκα τελικά, όπως και να το δεις. Από όποια πλευρά και να το δει έχουμε τεράστια πλάκα. Λοιπόν μεγάλο τέλος για σήμερα. Ε, να σας ευχαριστήσουμε για την υπομονή, για την ακρόαση, για, τα, για τις παρατηρήσεις σας Και να ευχηθούμε να είσαστε από πάρα πολύ καλά Για και χαρά σας Fim στερεό.